Η Ρόδος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά μέρη της χώρας, η Περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου το μεγαλύτερο. Και είναι μια συνάντηση με επιχειρηματίες, προκειμένου να κάνουμε μια ανασκόπηση, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, να δούμε τις προοπτικές και να ακούσουμε βέβαια και θέματα και προβλήματα τα οποία συνεχώς ανακύπτουν. Να πούμε δυο λόγια για την τρέχουσα κατάσταση και τι επηρεάζει τελικά τον τουρισμό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κοιτάξτε, σαφώς ε, η ιστορία με τον κορονοϊό είναι μια σοβαρή ιστορία που κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Εκείνο όμω που επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ως χώρα είναι ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε 33 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας για τον τρόπο που εκφέρουμε το δημόσιο λόγο μας. Ε, εγώ θα σταθώ, αυτό που είπα από την αρχή, είναι ένα θέμα ιατρικό και θα πρέπει η διαχείρισή του και η όποια επικοινωνία του να εξαντλείται στου αρμόδιου φορεί που είναι η ιατρική κοινότητα και ο ΕΟΔΗ. Δεν υπάρχει χώρο στην περίπτωση αυτή για άλλη επικοινωνιακή διαχείριση, μόνο κακό μπορεί να κάνει. Και βέβαια ψυχραιμία, έτσι. Έχει ξανααντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, όχι μόνο η χώρα, παρόμοια περιστατικά. Θα θυμίσω τον ΙΟΣΑΡ το 2003. Ε, με τον ίδιο τρόπο, νομίζω, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτή τη φορά, χωρί ακρότητε. Και να πάρουμε ω παράδειγμα, να το πω και αυτό, τον τρόπο διαχείριση που έχουν δείξει μέχρι στιγμής στην Βρετανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και να μην είναι το παράδειγμα μα η Ιταλία. Κατά τα άλλα, η εκτίμησή σα για την εξέλιξη τη τουριστική περίοδου ποια είναι. Ε, τα νούμερα, ε, πιο σαφή νούμερα, θα έχουμε όπω έχουμε κάθε χρόνο και τα αποτιμούμε μετά το Βερολίνο που είναι την επόμενη εβδομάδα. Τα αρχικά νούμερα που φαίνονταν στην αρχή της χρονιάς είναι θετικά. Θα περιμένουμε τώρα στο Βερολίνο να επανεκτιμήσουμε και την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με αυτό που λέγαμε πριν και να δούμε, πάντως όλα δείχνανε ε, ότι φέτος θα είναι μια θετική χρονιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μούδιασμα στις κρατήσεις, λόγω κορονοϊού? Δεν θα, κοιτάξτε, ε, τώρα σαφώς είναι και η περίοδος των κρατήσεων. Ε, προφανώς τώρα υπάρχει ένας σκεπτικισμός. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνει κάποιους ασφαλείς εκτιμήσεις. δεν Σημαίνει ότι κάποιος που έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή να καθυστερήσει λίγο την κράτησή του δεν την κάνει τελικά.